η ο είναι η νέα Ελλάδα η Οσίριζα είναι η νέα Ελλάδα μπράβο Ό,τι και να γίνει, όποιο και να βγει από του δύο μεγάλου, η Νέα Ελλάδα είναι δεδομένη όπω έχετε ακούσει, γιατί και οι δύο έχουν το ίδιο σύνθημα. Το έλεγε εδώ και καιρό ο Σαμαρά, βέβαια το έχει πει και ο Τσίπρα στη Βουλή πιο παλιά, σιγά και το σύνθημα, σιγά και τη δύσκολη και τη σύνθετη σκέψη. Αλλά όμω το πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κατοχύρωσε, το έχει βάλει εκεί. Είναι ωραίο αυτό έτσι ω πλάκο παραπολιτικό, να υπάρχει και να το παρακολουθούμε. Όλοι εσεί λοιπόν να ξέρετε ότι με τι δημοτικέ, με την ψήφο στι Δημοτικέ, την Κυριακή. Έχουμε εκλογέ και την άλλη Κυριακή στι Ευρωεκλογέ. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Ελλάδα έρχεται, χτίζεται. Μάλιστα, σαν την έχει σταθεροποιήσει κιόλα. Μέχρι τώρα μα μίλαγαν μόνο για τα μνημόνια που εμεί αφήνουμε πίσω. Ανακύκλωναν συνεχώ τη μιζέρια που τώρα την αφήνουμε πίσω. Και όταν σταθεροποιήσαμε τη χώρα και αποφύγαμε τα χειρότερα και βάλαμε στη συζήτηση ολόκληρο το σχέδιό μα για τη Νέα Ελλάδα, είδαν και απόειδαν και άρχισαν κι εκείνοι να μιλάνε για τη Νέα Ελλάδα. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Ελευθερία ή θάνατος. Νέα Ελλάδα. Νέα Ελλάδα. Πολύ ευχάριστο αυτό Στις 25 του Μάη θα ανοίξει ο δρόμος για μια νέα Ελλάδα Η Νέα Ελλάδα λοιπόν από το στόμα του Σαμαράκη και του Τσίπρα δεν πεθαίνει Εδώ δεν πεθανεί παλιά και έχει περάσει και τόσα Θα πεθάνει η Νέα που είναι και νέο μοντέλο, φρέσκο όπω όλοι ξέρουμε Και όπως όλοι βλέπουμε, βεβαίω, η Νέα Ελλάδα ξεκίνησε με μια μεγάλη εθνική αποτυχία Στη Eurovision 20, πάλι καλά, στις 26 γιατί υπήρχαν άλλε 6 θέσεις πιο κάτω Όχι, στην 20, βγήκε η Κοντσή πρώτη, από προχτές ξέρετε τι συζητάμε όλα αυτά, τα μουσια και τα υπόλοιπα. Σοβαρά θέματα για την Ενωμένη Ευρώπη, 15 μέρες πριν τις ευρωεκλογέ. Βεβαίως, αν δει τι παίζει με το Ευρωκοινοβούλιο, τι θεσμός είναι, τι περνάει, τι δεν περνάει, ποιος πραγματικά κυβερνάει και ποια πραγματικά είναι η Ευρώπη. Μια χαρά, σοβαρό θέμα είναι η Κοντσίτα και αν έτσι, η ή η Κοντσίτα. Ένα από τα δύο και το μουσι τη. Υπάρχει προβληματισμός. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς να ψηφίσουμε και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και άνθρωποι σοβαροί αυτού του τόπου και μάλιστα είναι και βουλευτές όπως ο Γεράσιμος Γεκουμάτος. Δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι βλάχος. Πρέπει να τώρα. Τι να ψηφίσω. Είμαι βλάχος. Πρέπει να πάω να ψηφίσω τώρα. <laughs> τι να ψηφίσω. <laughs> <laughs> Το δίμά είδε... σα είναι δηλαδή να ψυφήστε μεταξύ ανάδημοκρα και σύνδηζα. Εσύ τώρα δεν τα καταλαβαίνει. Είμαι ανοιχτό μυαλό δημοκρατικό. Μόλι βγήκε η είδηση ότι υπάρχει μυαλό του γιακουμάτων, το οποίο είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό και δεν ξέρετε τι ακριβώ να ψηφίσει και ρωτούσε εκεί τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να πει τα δεόντα ώστε να βγάλει μια σωστή απόφαση. Γι' αυτό ακριβώ λέει. Η μαρίζα έχει τόσο σκόνη παντού. Γιατί χτίζουν τη νέα Ελλάδα. Βεβαίω γι' αυτό υπάρχει. Σκόκοιμαστε στα χτίσματα, στα πετά και στα τούβλα, Οπότε είναι λογικό σκόνη γύρω τριγύρω παντού και όχι μόνο αφρικάνικη αλλά και ντόπια ηθαγενή σκόνη, η περίφημη ελληνική σκόνη ο Γιακουμάτος ήταν αυτός, δεν ήξερε τι ακριβώς να ψηφίσει λίγο μετά όμως μας ζήτησε πίστοση Εδώ λοιπόν, τι λέμε λέμε στον ελληνικό λαό δώσε μας ένα χρόνο πίστοση ακόμα να. σε αυτή την κυβέρνηση, γι' αυτό θέλουμε σταθερότητα μέσα από τις εκλογές, αυτές θα δώσει σταθερότητα Έξερο. Νέα Ελλάδα. Νέα Ελλάδα. Νέα Ελλάδα. Μια Νέα Ελλάδα. Δώσε μας ένα χρόνο πίστοση ακόμα. σε μας ένα χρόνο πίστωση ακόμα. Ένα, δύο, τρία. Αυτή ήταν πενταετή πίστωση. Πέντε πιστώσει ταυτόχρονα επειδή ζήτησε ακριβώ ένα χρόνο πίστωση. Το έχουν ρίξει. Δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν το έργο του Αυτό έλεγε πάνω κάτω για κουμάτους. Γι' αυτό ζητάει ένα χρόνο ακόμα. Ένα χρόνο. Ακόμα οπότε την κυρίω παράλληλη Κυριακή. Κάντε τα δέοντα ώστε να του δώσουμε αυτό που ο Λάμπ Πρώτη είναι αν έχετε και εύχια. Αν δεν έχετε και θέλετε πάντω του ίδιου, ξέρετε εσεί το έχετε ξανακάνει, δεν θα είναι πρώτη φορά και για να είναι επιλογή σα, μάλλον κάτι λάθο θα είναι. Ενώ παλιά λέγαμε κάτι σωστό, αν είναι επιλογή του λαού. Και πολύ ωραία τα λέει εδώ ο ακροατή μα, ο Παντελής Χάρος Λέει: Είδε, θύμιο, η Κωνσίτα έδειξε το δρόμο και το πασό και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν πίσω από ένα μούσι να κρύψουν τον πραγματικό του αυτό. Ισχύει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό χρόνια τώρα. Το θέμα είναι ότι απολαμβάνουν το θέαμα, το θέαμα, οι υπόλοιποι, αυτό είναι το θέμα. Και όχι τι ακριβώς πλασάρουν προς τον κόσμο αυτοί. Γιατί μπορεί ο καθένας να πλασάρει κάτι, αλλά άμα γίνεται αποδεκτό, εκεί ξεκινάνε τα όργανα όπως ξέρουμε όλοι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συγκινημένο απευθύνθηκε προς τους βουλευτές του κομματός του. Έχουν τώρα μάθει... Το ΠΑΣΟΚ να είναι το εύκολο θύμα, να είναι το μαύρο πρόβατο και θέλω να σας πω προσωπικά μιλώντας σας σήμερα ότι και σας ευχαριστώ και σας τιμώ αλλά πρωτίστω σας <Κι> γαμπώ για όλη αυτή την προσπάσια και σας νιώθω. <Κι> αλλά πρωτίστω σας γαμπώ για όλη αυτή την και σας νιώθω. Βεβαίως, το είπα αυτό, υπάρχει εκεί ένα συνέστημα Έχουν μείνει και λίγοι άλλωστε Ευνοούνται διάφορες συζεύξεις μεταξύ Στέλεχων και βουλευτών του κινήματο, ξέρει από αυτά χρόνια το κίνημα. Τα έλεγε αυτά από καρδιά ο Βενιζέλο. Είχε αράξει και σε μια πολυθρόνη. Οι κοινοβουλευτικέ ομάδε γίνονται σχεδόν σε καφενείο πια. Πήγαν μετά, έπαιγαν και έναν καφέ. Υπάρχει μια σχετική φωτογραφία πολύ ιδιαίτερη, αν την έχετε δει, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Όντω είναι σαν μυρολογίστρε όλοι με μαύρα κοστούμια, κάτι φωτογραφίε από πάνω, κάτι βυσινή τύχη. Πίνουν το καφεδάκι το κανονικό παξιμαδάκι επίση, για ευνόητου λόγου. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο, αφού περιέγραψε τα συναισθήματά του προ του βουλευτέ του Πασόκ, αμέσω μετά έκανε μια διαπίστωση με την οποία νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Γιατί, όπω λέει και το Ευαγγέλιο, το Πασόκ υφίσταται όλο αυτόν τον καιρό εμπτισμούς, κολαφισμού και ραπίσματα. Και ποιοι τα υφίστανται αυτά. Εμεί τώρα, οι άνθρωποι τη Δημοκρατική Παράταξη, οι συνεχισμένοι επί 40 χρόνια στην αγάπη και τη θερμή στήριξη του λαού. Μουσική Εμείς τώρα, οι άνθρωποι της δημοκρατικής παράταξης. Αχου, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Συνηθισμένη επί 40 χρόνια στην αγάπη και τη θερμή στήριξη του λαού. άχου θα ξεσκίσει τα πλούκια μου. Δεσμοφύλακα, πάρε με μέσα. Είχαν διορίσει τη μισή και παραπάνω Ελλάδα και ήταν συνηθισμένη στην αγάπη του λαού. Ήταν άδολη αυτή η αγάπη και εκδηλωνόταν προ τα στελέχη του κινήματο τα τελευταία 40 χρόνια. Και καταλήξαμε και για άλλου λόγου. Βέβαια, εδώ που έχουμε καταλήξει η βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο για κουμάντου που είναι ανοιχτόμυυυυαλλο και δημοκρατικός και ψάχνει να βρει το σωστό, είναι και ο Ταμήλος, βουλευτής Ταμήλος, ο οποίος πήρε ένα μίξερ, έριξε μέσα στοιχεία της ιστορίας, έβαλε και την ταχύτητα στο τρία και έκανε σύζυγο του Οδυσσέα, όχι την Πινελόπη, αλλά την Κλέο Σε λίγο καιρό θα δώσουμε τέλος και στην Τρόικα και θα τη διώξουμε από την Ελλάδα. Όπως έδειξε ο Οδυσσέας όταν ήρθε στην Εθά και τους μνηστήρες, το θρόνο και που πολιορκούσαν την κλεοπάτρα. Που κολιορχούσαν την Κλεοπάτρα. Που την Κλεοπάτρα. Σκατά Θα τρέξουμε στο κλιμακοστάσιο να σωθούμε. Εμά ο δικό μα στόχο είναι αυτό. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό στόχο για την κοινωνία. Να είναι τρίτο κόμμα το ποτάμι. Αυτό ακριβώ. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει είναι το τρίτο κόμμα να είναι το ποτάμι. Γιατί είναι για την αξιοπρέπεια και καλό, λόγω θέσεων, θα πάει εκεί, θα αναταράξει τα ύδατα. Τα έλεγε ο Σταύρο Στοδράκη πάνω εκεί στην καβάλα. Αλλά επειδή έκανε τη συγκέντρωση μέρα μεσημέρι, του τους. μοίρασε κάτι καπελάκια για να έχουν ψάθινα, για να έχουν ένα... άνθρωποι να μην και τίποτα. Περίμεναν που περίμεναν για να ακούσουν το τίποτα. Να μην έχουμε και ντράβαλα με τον ήλιο, ο οποίο βαραέκα τα αυτή την εποχή. Ο πρωθυπουργό τη χώρα, Αντώνη Σαμαρά, μιλάει για τα αναγκαστικά δάνεια που μα έχει τάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι αναγκαστικά δάνεια, αναγκαστικό δανεισμό. Είναι τελείω διαφορετικό. Τον αναγκαστικό δανεισμό που μα έχει τάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο όμω Σαμαράς τον προσδιορίζει σε κάτι πολύ ειδικό, το οποίο και από το οποίο πάσχουμε σε αυτή τη χώρα διότι υπάρχει έλλειψη. Ο επικεφαλής του στο Ευρωψηφοδέλτιο μας αποκάλυψε ότι έχουν σκοπό λέει, να κάνουν αναγκαστικό εσωτερικό δανισμό από μεταλλαγμένους σταλινικούς για εισοδήματα πέρα από ένα όριο. αναγκαστικό εσωτερικό δανισμό από μεταλαγμένους ταλινικούς αναγκαστικό εσωτερικό δανισμό από μεταλαγμένους ταλινικούς για εισοδήματα πέρα από ένα όριο Μην ανησυχείτε όλοι, το είπε, ήταν πολύ αναλυτικός για εισοδήματα πάνω από ένα όριο Οπότε δεν πιάνει του πάντες πόσοι έχουν εισοδήματα πέρα από ένα όριο, αυτοί είναι οι λίγοι Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, αυτή την προεκλογική βδομάδα Φτάσαμε πάλι σε εκλογές, τιμοτικέ περιφερειακές, πολύ σημαντικέ, έτσι και αλλιώ, Γιατί ανάλογα με το χρώμα που θα βαφτεί ο χάρτης, γιατί όλοι ανεξάρτητοι δηλώνουν Αλλά ο χάρτης θα βαφτεί κανονικά. Είτε πράσινο είτε μπλε είτε ροζ είτε κόκκινο είτε, Δεν ξέρω εγώ ακόμη τι άλλο χρώμα Ανάλογα λοιπόν με το χρωματισμό Το χρωματολόγιο το βράδυ της Κυριακής Θα έρθουν και τα δέοντα την επόμενη Κυριακή Συμπεράσματα θα βγούνε από την παραμικρή ψήφο Είτε πάτε είτε κυρίως δεν πάτε 211 208 200 τηλέφωνο επικοινωνίας mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο δωρεάν Και όποιο θέλει να στείλει SMS γράφει ρεαλ και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54% αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με τι δηλώσει, διαβεβαιώσεις ευχάριστε Ευάγγελου Βενιζέλου πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Ο λαό θα αποφασίσει αν το βράδυ των εκλογών θέλει να βγουν οι εκπρόσωποι τη αντιπολίτευση, οι αναλυτέ, οι δημοσκόποι και να λένε η χώρα βρίσκεται σε κρίση σταθερότητα. Άρα ανακόπτεται η πορεία της οικονομίας προς την έξοδο ή αν θέλουν να πούν οι Έλληνες πολίτες εντάξει ας κάνουμε το τελευταίο βήμα ένα ντου όλοι μαζί κα***μένοι ως έθνος και ως κοινωνία να απαλλαγούμε οριστικά από το μνημόνιο και την κρίση Εντάξει, ας κάνουμε το τελευταίο βήμα ένα ντου όλοι μαζί, κα***μένοι, ως έθνος και ως κοινωνία. Νέα Ελλάδα. Νέα Ελλάδα. Νέα Ελλάδα. Νέα νέα Ελλάδα. Μια Νέα Ελλάδα. Την Νέα Ελλάδα που φτιάχνουμε. Ο, ο, ο. Αλλά και για να ανοικοδομήσει σε στέρεα θεμέλε, θεμέλια μια Νέα Ελλάδα. Την Νέα Ελλάδα των φυλακίσεων, με τις κρεμάλες, με τα ειδικά δικαστήρια. Η ΟΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Ελλάδα. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Ελλάδα Δεν κατάλαβα εγώ είμαι βλάχος, πρέπει να πάω να ψηφίσω τώρα τι να ψηφίσω Έχει τα θέματα του και αυτός Γεράσιμος Γιακουμάτος έχει δει και από ειδή. έχει ψηφίσει και αν έχει ψηφίσει μνημόνια και μεσοπρόθεσμα στη Βουλή και τώρα το σκέφτεται ο άνθρωπος λογικό Είναι άνθρωπο του λαού, γι' αυτό. Ε, ο λαό λοιπόν, υπάρχουν τμήματα του λαού, κομμάτια μεμονωμένα άτομα, τα οποία δεν ξέρουν τίποτα και θα πάνε την άλλη Κυριακή να ψηφίσουν. Έχουμε εδώ την ηχολήτριά μα, την Κατερίνα Βουτσά, δεν έχει δει καθόλου Eurovision, προχθές και με ρωτάει από ποια χώρα είναι η Κονσίτα, τι βγήκαμε εμεί, βασικά πράγματα για τα ευρωπαϊκά θέματα που αν δεν τα ξέρει κάποιο, δεν ξέρω τι θα επιλέξει στην Ευρωβουλή. Τη εξήγησε ότι η Αυστρία νίκησε και ότι η Ελλάδα πήγε στην 20η θέση με Σαμαρά στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μήνυμα των λαών της Ευρώπης πρέπει να το εξετάσουμε και πήγαμε χειρότερα και από το Ρακιτζή με το Σαγαπώ νομίζω είχε βγει 18ος εκείνο το, το χάλι το μαύρο εδώ τώρα βγήκαμε 20η με πρόεδρο Σαμαρά και χώρα που προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα συνεκτιμήσει κάποιο αν θέλει να λέγεται σοβαρό πολίτη και να αποκτήσει γνώση αυτών των θεμάτων Τι Μετά από αυτά, ο οποίο περίπου αυτά που λέω εγώ τα λέει και αυτός αλλά και πιο σοβαρού λόγους Δεν μπορεί λοιπόν να λε ότι όποιο υπέγραψε το μνημόνιο που μπορεί με κάθε καλή πρόθεση να υπέγραψε το μνημόνιο και να, και να υποστηρίζει ακόμα και σήμερα το μνημόνιο να λε να το στείλω στο εδόλιο, ή να το στείλω στην εξαρτική επιτροπή ή θα κάνει στο δικό δικαστήριο. Γιατί ο ίδιο αυτό μπορεί να σου πει, τότε να στείλουμε αύριο αυτό που δεν υπέραψ το μνημόνιο. Γιατί την άλλη άποψη. Τότε <σίλια> να στείλουμε αύριο αυτό που δεν υπέγραψε το μνημόνιο. Για την άλλη άποψη, Η αριστερά λοιπόν. Και η αριστερά στο Εδόλιο, Όλοι κατευθείαν σύμφωνα με λογική πρεντεντέρ και κάνει αυτό το πολύ ευφυέ κατά τη γνώμη του. Θα ένιωσα και ικανοποιημένο. Συγκρίνει την άλλη άποψη, που είναι μόνο άποψη και πρόταση και σκέψη, κάτι ιδέατο, με την πράξη, την εγκληματική όλων αυτών που εφάρμοσαν το μνημόνιο και του βάζει στην ίδια κατηγορία, σαν να πρόκειται για μια απόσταση Αντικειμενικότητα ή μια τάση η μια οπτική αντικειμενικών, ε, αντικειμενικής προσέγγισης των δεδομένων. Τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο ξεδιάντρωπα. Ακολουθεί αμέσως τώρα Λαός Μέρος Α. Μου. Έλα ρε παιδί μου, 100 ώρε με παίρνει τηλέφωνο. Τι γίνεται, πού είσαι τόση ώρα. Ε, σκάσε, πληρώνω. Περίπου. Σιγά τώρα πληρώνει, από εδώ και πέρα. Φάγεσαι, ε, άλλα κι άλλα πληρώνει, εδώ σε πείραξε. Πλασμό, πληρώνω, είμαι στα αυτοκίνητα. Και καλά κάνει να πληρώνει. Κι, κι άλλα να πληρώσει. Ναι, άκουσε με, γιατί 20 λεπτά φάγαμε με τον ε, ψιλόλιγνο. Θέλω να ακούσω για τον Μπένι Μπάτμαν. Τι Batman, παιδί μου. Ο ψιλόλιγνο ο Γκαϊδό δεν είναι που είναι πρωθυπουργό. Πόσο να βάλουμε τον άλλο να. 20 λεπτά, όχι 20 λεπτά Θέλω το Δεν αξίζει 20 λεπτά ο Πρωθυπουργός ε, του, του, του. Το, το χοντρό θέλω να μου βάλεις να μου σχολιάσεις πες του φίλου σου εκεί πέρα σταματήσει με το ψηλό χοντρό Τι να πούμε για το χοντρό, για τις απειλέ του χοντρού ε, ναι. Είναι η μόνη φορά που ρίχνει απιλές και για τον κόσμο είναι ευχές ναι. Θα φύγω λέει άμα δεν με βγάλετε, να φύγει. Δεν θα σε βγάλουμε, μακάρι Καλημέρα, Καλημέρα. Είμαι ο Νίκος και είμαι παρέφας Μπράβο Νίκο. Το είμαι καλά το έχουμε κόψει πια. Μόνο ιδιότητα. Είμαι καλά δεν ισχύει για κανέναν. Λέγεται. θες ρε, γίνει κανέναν. θα να με και να μου δώσει κάποιο παντεκό. Μα καλά, πόσε μέρε τον προετοιμάζανε αυτό. Τόση κομπάρση, σκηνοθεσία και αυτά. Τι διάλογο. Μικρού Μήκου γυρνάγανε. Άκου να σου πω τι ευχάριστη μέρα έντυπα σήμερα, Γαβρισκό. Για πε. Πήγα να πάρω το μέρισμα και μου γεμίζανε μια κουμπαλί. Yeah. Ναι, χρόσταζε. Ε, καλό να πάει. Πρόσταζε, τέλο μέρισμα. Yeah. Ούτε τα επικοινωνιακά τρίκυστε του κάθονται. <laughs> το έχουν δομίσει έτσι το σύστημα που η τράπεζα δεν έχει δεύτερη κουβέντα. φέρτο, ούτε ποτόδε στο πλεόνασμα. <laughs> Ήτανε καπιτική μου. Ούτε yeah. αυτά δεν του κάθονται. <laughs> από άνχο θα πάει, από άνγω. Δεν το σκέφτεται κανεί σα. Εγκεφαλικό θα πάθουμε μέχρι τι εκλογέ. <laughs> Και ευχαριστώ, ομάδα. Και καλά θα... να πάθει εγκεφαλικό, να παραλύσει το κακό το μάτι. Φαντάσει να παραλύσει το καλό. <laughs> Εκεί τι κάνουμε. Εκεί τι κάνουμε. Δεν θα βλέπει το δρόμο να φύγει. Θα τον δείξουμε εμεί. Έλα γεια. Καλά τόσο ζήλια, τόσο χωλίκλειται να αυγάζετε Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Πώς δεν τρεπόμαστε, νομίζεις δεν τρεπόμαστε. Σφίγγε την καρδιά μας που το κάνουμε. Απλά είναι αυτή η δουλειά μας. Που τ*** δουλειά. Τι που τ*** δουλειά ρε, κουφάλες ο άνθρωπος δηλαδή. του κομμενάκι απ' τα παλιά να τον δει. Η Αυστραλέζα. Στο Λότο. Στα... Ναι, περίπου... τον είχα για μενακλή το Σαμαρά, δεν τον είχα για κακουρογαπνια. Και ο άλλος τον έδωσε παγωτό μου μην... προφυλακτικά δεν θα τον δώσει. Τι πράγμα είστε εσύ, δηλαδή ο άνθρωπος θα επιδείξει να μην δεν μπορεί να επιδείξει επειδή είναι Το δεν μπορεί να επιδείξει, πώς το λέεις έτσι απλόχερα. Για τα 10 εκατομμύρια Έλληνες. <Ρερ> Αποδεικνύω σε 40 δευτερόλεπτα ότι είστε λαμόγια και εγκάθετη. Βεβαίω, με χαρά. Άντερα. Γιατί και εμεί του έχουμε αποδείξει, του αποδείξει, δεν το βρίσκουμε. Α, είστε διάλογο, πε Λοιπόν, είναι ή δεν είναι ο Βαγγέλης τη δεξιά στο τέλο. Είναι, είναι. Είναι γιατί θα την πάρει μαζί του στον τάφο. Ωραία. Έβαλε τα στήθια του μπροστά για να μην χάσει το μικρό ή τα λεφτά του ή δεν τα έβαλε. Δεν το έκανε επί τούτου, ήταν τέτοια τα στήθια που μόνο του μπροστά. Ωραία, Για κανονικά είχε καλύψει του άλλου. Σαν έγκριτο συνταγματολόγο που είναι. Πώ τον λε, Έγκριτο συνταγματολόγο. Α, ah, εξαιρετικό. Πολέμισε το χαράτσι να εισπράττεται από του λογαριασμού τη ΔΕΗ, ναι ή όχι. Ναι, το πολέμισε πριν, <laughs> μετά το πήρε όμω. Να το δεχτούμε, <laughs> να το πούμε σωστά. Φέρθηκε Ατρίκη Γιώργο και Φώτη. Και δεν τους έσκαψε τον Λάκκο πολιτικά, ναι ή όχι. Τι δεν τους έκανε, έστω μου αυτό το κωμικό. Δεν τους έσκαψε κανένα Λάκκο, δεν βρήκια. Ναι, σωστό, σωστό. Και Να... το τελευταίο... Και ότι το... Θα, το... θα καταλήξεις, ότι είσαι Βενιζελικός, δηλαδή... <Δεύτε> Δεν το περίμενα ότι υπάρχει το κόμμα. <συσχελίδι> Παπαντρεύει <-ανδρέ, συσχελίδι> θα το καταλάβω. <συσχελίδι> το τελευταίο και σημαντικότερο. Έδωσε τη μάχη τέσσερα υπόγεια κάτω από τη γη στις για την Ελλάδα, ναι ή όχι. Γενικώ. Υπόγειε μάχε δίνει πολύ καιρό τώρα, χρόνια τώρα. Και Αυτό αυτού... το παραδέχομαι και εγώ. Στι υπόγειες διαβουλεύσει είναι πάντα πρώτο. Ναι καλά, μην κοιτά εμά. Εμεί είμαστε καθήκον. Άκου να δείτε τι έγινε. Συνάντησα την Αυτή που έφερε ο Σαμαρά για τη είναι Τη συνάντησε στην πλάση του του του. λίγο παραπάνω και μου λέει τι μα λίγο, τι αυτός? μου λέει. Αλλού για αλλού είμαστε. Ναι. Ακούς; ε, Και δεν τη αφού είναι τη χώρα. Τη Τι είπε. Τη τι... Καλά, ο άλλο κυκλοφορεί και λέει με, τι... πάει... με ξέρει. <laughs> θα πάθαινε και τίποτα τουρίστρια αν δεν μάθαινε ότι είναι <laughs> Δηλαδή και λέει την <laughs> για, από... <laughs> πάμε για Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Ελλάδα Δεν κατάλαβα, εγώ είμαι βλάχος Πρέπει να πάω να ψηφίσω τώρα <laughs> Τι να ψηφίσω Όχι για κουμάτος, για όσους μπήκατε τώρα Έχουμε μια ανακοίνωση καταγγελία από την κομματική οργάνωση Κουκουέ τη Λιούπολη. Επειδή χτε το βράδυ του έκαψαν άλλο ένα περίπτερο, ε, και μάλιστα χτε ήταν και η κεντρική συγκέντρωση προεκλογική στην κεντρική πλατεία. Και λέει μετά τη μαζική συγκέντρωση του Κουκουέ στην κεντρική πλατεία τη Λιούπολη, για μια ακόμη φορά οι φασίστε και οι άνθρωποι τη νύχτα έδειξαν για τρίτη, κατά σειρά φορά, το μέρο του συνάντια στου κομμουνιστέ. Τούτη τη φορά. Μετά τα λεπάλια χτυπήματα στην εργατογειτονία τη Αγία Μαρίνα, βάζουν φωτιά στο προεκλογικό και ω κοιντικό στην περιοχή τη Αγία Παρασκευή. Στόχο του δεν είναι τόσο οι κομμουνιστέ, όσο να τρομοκρατήσουν κάθε εργάτη, κάθε φτωχό, αυτό απασχολούμενο, κάθε νέο που θέλει να σκώσει κεφάλι που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, όποιον εναντιωθεί στου φίλου του, του εφοπλιστέ και βιομήχανου. Ξέρουμε, συνεχίζει ανακοίνωση πολύ καλό ότι οι φασίστε και άνθρωποι τη νύχτα είναι παιδιά του συστήματο και ξέρουμε πώ να του αντιμετωπίζουμε. Βγαίνουν συνήθω τη νύχτα, γιατί στο φω τη μέρα θα πάρουν αγωνιστική απάντηση. Όχι μόνο από του κομμουνιστές αλλά και από κάθε τίμιο και λαϊκό άνθρωπο. Συνεχίζει ανακοίνωση και καταλήγει και καλούμ τι οργανώματο και τα λαϊκά στρώματα, το λαό τη Συλούλη, όπω έκανε και στο παρελθόν ενάντια στου ταγκατασφαλίτε προγόνου του, να δώσει αποστομική απάντηση σε τέτοιου είδου φασιστικέ ενέργειε, βάλει εκεί που τους πρέπει στα άχρηστα μαζί με το σύστημα που υπηρετούν. Άλλο ανακτύπημα. Είχαμε αναφερθεί και πριν 15 μέρε σε μια άλλη πλατεία. Γενικώ, τι νύχτε γίνονται διάφορα, όχι μόνο στην Ελλήνουπολη, αλλά και σε άλλε γειτονιέ τη Αθήνα. Υπουργό Εργασία, λέμε τώρα ότι υπάρχει εργασία. Υπουργό πάντω αυτή είναι ο Γιάννη Βρούτση, ο οποίο ανακοινώνει κοσμογονίε. Θέλω όμω να σα πω ότι την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ήδη έχουμε δρομολογήσει αυτό το την αναπνοή για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, μια πρωτόγνωρη αλλαγή μαζί με άλλες. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. κοσμογονία μεταρρυθμίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. Μπράβο! Και την πρώτη Εβδόμου, αυτό να τα ακούσουν όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας στον ιδιωτικό τομέα, θα υπάρξει και αύξηση το μισθό τους. Μπράβο! Αυτό που αναλογεί στην ε, ε, ε, Αυτό που εισφορά το, ο το, 1%, το 1% το οποίο μπορεί να, έχει, να είναι μικρό ποσό 5, 10, 15, 20 ευρώ Τάξε. το μήνα έχει όμως ένα συμβολισμό Από εδώ και πέρα οι αυξήσει μόνο συμβολικές θα είναι το λέει με χαρά από την 1η Ιουλίου κανονίστε θα πάτε και διακοπές έρχεται η αύξηση μπορεί να είναι 5 ευρώ 15, 10, 20 μάξιμου Για να πάρει 20 πέμπτα, θα έχει και μεγάλο μισθό. Εκεί φτάσαμε. Οπότε, κοσμογονία και αυξήσει. Ποιο τα λέει αυτά, ένα αξιόπιστο. Δεν τα λέει όποιο και όποιο. Θέλω Α. λοιπόν να διασφαλίσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω ένα διάστημα πριν. Και ο κόσμο που ξέρει τον Υπουργό Εργασία ότι αυτό που λέει γίνεται και είναι εγγυημένο, πιστεύω ότι εκπέμπω ένα μεγάλο ποσοστό αξιοπιστία διαμέσου του λόγου μου. Φέβαια. Οι κύριε Στάξι δεν θίγονται. Νοικοκυρέπηξαμε το σύστημα. Μπράβο, yeah. Είναι από μόνος του μια εκπομπή αξιοπιστία. ο κύριο Βρούτσης το είπε ο ίδιο για τον εαυτό του αφού κανένα άλλος δεν έχει βρεθεί να το πει ε, το δήλωσε, το πρόλαβε πρώτος αυτός είναι ο αξιόπιστος πολύ σωστά λέτε εδώ έχει ωραία μηνύματα το αυτό που ήθελα ναι Ναι, μόλις τελείωσε εδώ ο Νίκος Τσούμας, τελείωσε την ανάλυση του αποτελέσματος της Eurovision. Η Ευρώπη έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μας, λέει, όσον αφορά το κούρεμα του χρόνου και ως εκ τούτου ο Αλέξης πρέπει να αλλάξει το όνομα από ΣΥΡΙΖΑ σε ΞΥΡΙΖΑ για να πάρει τη ρεβάνηση από τη Μουσάτη Μέρκελ στις 25... Και βεβαίω θυμίζει ένα άλλο Ακροατή ότι το πρώτο δωδεκάρι που πήρε η Κονσίτα, η Αυστρία δηλαδή, το πήρε από την Ελλάδα. Δείξαμε το δρόμο. Άρα, αυτά που έλεγα εγώ πριν, ότι δεν παίζει κανένα απολύτω ρόλο η Ελλάδα του Σαμαρά στην Ευρώπη. Ναι, μπάζουν λίγο, είναι λόγω προκατάληψη και αγκυλώσεων που έχουμε. Όντω, ανοίξαμε το δρόμο, χαράξαμε δρόμου. Αυτό άλλωστε το λέει και στο προεκλογικό τη σποτ, η Νέα Δημοκρατία που μα έχει ζαλίσει από ραδιόφωνο και τηλεόραση. Δύο χρόνια πριν, η Ελλάδα βρέθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της. Οι πολίτες μας τίμησαν με την ψήφο του. Η κρίση έμοιαζε να μην έχει τέλος. Αρχίζουμε, αρχίζουμε. Ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς μπαίνει στην ηγεσία μιας πολικοματικής κυβέρνησης. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Και αναλαμβάνουν το έργο. Κανεί δεν πίστευε. Δεν υπάρχει αύριο, η ανεργία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Κι όμως, με πρωτοφανή δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με προσπάθεια που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και με ατελείωτο πείσμα για την Ελλάδα, σήμερα τα αποτελέσματα έχουν εκπλήξει τους πάντες. Οι δουλειές που υπάρχουν είναι με 300 ευρώ μαύρη εργασία. Ο Αντώνη Σαμαράς είπε ότι δεν θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Και έγινε. Είπε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την αναξιόπιστη εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο. 199 συντάξει, μου, τι λες τώρα, τι λες, πτσες, τι λες. Σήμερα, δύο μόλις χρόνια μετά, η Ελλάδα ξαφνιάζει. Για 300 ευρώ, ρε Δεν τον τορμάω, να κάνω παιδί, ρε, γιατί πού να το φάρω, Προσιάζει για πρώτη φορά πρωτογενέ πλεώνασμα. Πώ να πληρώσω ρεύμα όταν είμαι στη γειτόνισσα για να ζεσταθώ. Ξαναβγαίνει πετυχημένα στι αγορέ. Δεν δεδομένου τα σκουπίδια ο κόσμο και εμεί καθόμαστε. Αλλάζει ρυθμό στην οικονομία τη. Και ξέρω εγώ πώ θα ζεσταθούμε. Αναδιαμορφώνει το κράτο τη. Προστατεύει τη δημοκρατία τη. Έφτασε ένα τεκρυγόνο μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν. Ρε, είναι άστε Είναι άστεχη,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 Αλλά ενώνει. Να πάνε στον Διάλογο! Που με προσπάθεια και αλληλεγγύη γιατρεύει τι αδικίε. Εγώ μπορώ να βολέψω με αυτά. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενε για το επίδομα ήταν μια μητέρα. Είχε το παιδάκι δίπλα. Και έτσι είπανε τρει μονοβοήθημα, 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Και μα οδηγεί με σταθερά βήματα στι ευκαιρίε. Στην ελπίδα. Είμαι 23 χρόνια και θα είμαι μια ζωή άνεργο. Στη δημιουργία μια νέα Ελλάδα. Όπω τη θέλουμε εμεί. Είμαι απογοητευμένη. Είμαι θυμωμένη. Όπω την οφείλουμε στι γενιέ που θα έρθουν. Και δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω. Η νέα δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει η δύναμη που εγγυάται να τραυματίζει την κάθε οικογένεια. Αυτό είναι το σποτ. Όπως το είδαμε εμείς, πατήσαμε πάνω στο δικό τους και είπαμε για άλλη μια φορά, ναι το λέμε αυτό, Είδαμε μάλλον την αλήθεια έτσι όπως εμείς την θεωρούμε. Λαός ακολουθεί. Ναι. Άκουσα καλά. Η ΔΑΠ βγήκε πρώτη. Και ού και ά και ού κυρία μου. Και ού και α και ού ΔΑΠ νοδουφουκού. Βεβαίως βγήκε πρώτη. Και όχι απλά πρώτης άρρωση κιόλα. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο με τίποτα. Μα, Στο διάλο, στη σακήδια να πάμε. Η, αυτή... 47% και 37% η ΔΑΠ. <laughs> Δε... Είναι αυτή η φοιτητιόσα νεολαία που λέμε που βγάζει το αίμα του νέου. Σκατά στο κεφάλι Δε... του. Δεν κατάλαβαν ότι θα ξυνητευτούν, δεν το έχουν πάρει είδηση ακόμα. Αυτό που με πίκρανε εμένα είναι που η ΠΑΣΠ χαντακώθηκε. Αυτό. Είναι ένα κρίμα. Χντακώθηκε. <laughs> πήγε στη δάπτο υπόλοιπο. Αλλά τέλο πάντων. Ε, ε, ε, έχω έχω πάσει σοκ. Ο Βενιζέλο για τι φοιτητικέ εκλογέ δεν θα δώσει καμία απειλή να πει. Αν δεν μα δίναν τι φοιτητικέ τόσο, δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση. Τέλο πάντων. Ε, α, αυτό, αυτό του ξέφυγε. Αλλά πού να αποφευθεί ο Βενιζέλο. <laughs> Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Βενιζέλου σιγά σιγά, είναι 70. Ο περιπτερά από το ένα πακέτο τσιγάρα βγάζει γύρω στα τρία λεπτά. Και από τα παγωτά, επειδή είναι τα περισσότερα από πολυεθνικές, βγάζει πάρα πολύ λίγα. Παρόλα αυτά όμω, ρε φίλε, κέρασε το Σαμαρά ένα παγωτό. Άμα είσαι μεγάλη καρδιά. Μπράβο. Οπότε ένα βιομήχανο τώρα, να πούμε ένα μυτσιλέο, ένα κοπελούζο, ένα λάτσι που βγάζει πολύ περισσότερο από το περιπέτα, τι πρέπει να τον κεράσει. Πόσα θα βγάζει ο περιπέτα από εδώ και πέρα είναι το θέμα. Που θα πέσει γραμμή όλη ψονίζεται από αυτό το περίπτερο. Χάρη τον πρωθυπουργό μα, το Σάπιο παγωτό. Εγώ... Με πήγε ο άλλο και έλειφε τον παγωτό στον εθνικό τον κήπο. Ξέρει ότι γίνεται ψωνιστήρι παραπέρα. Λοιπόν... Πάει καλά, κυκλοφορεί μόνο του πρωθυπουργό, πράγμα να τον μαρκαλέψει κανεί με στον κήπο. Λοιπόν, αποστολή: Δεν βρέθηκε ένα. Πέστω σαν έρθει από τον κυμπισό, να τον κεράσω τίποτα κλοτσέ. Παγωτό, όχι παγωτό. Κλο... Παγωτό κλοτσέ. Κροσερέ να είναι και ό,τι να είναι. Έλα γεια. Βρέσει καμιά τουρίστρια αυτέ τι π... που πάνε και δεν ξέρουν ποιο είναι ο πρωθυπουργό. Έλα γεια. Το συνειδητοποιήσω ότι έχουμε κυβέρνηση σαν Όλιβ, Δηλαδή, χοντρό λυγνώ, τώρα το τη βγάλαμε την είδηση τώρα προηγουμένω μαζί. Μαζί το κάνω πατρός αυτό. χοντρός λιγνό αυτή είναι η κυβέρνηση. Τελείωσε! Γελή και οι δύο. Τέτοια λες και θα παρακινήσει Λε... τον κόσμο να μην ψηφίσει η Πασόκ Έ, και πας. θα αποσταυηθεί η κυβέρνηση. Ότι... Αυτέ μα και κάνει. Ότι θα βλέπα και στην ηλικία που είμαι τώρα κοντεύοντα 60 χοντρό λυγνώ, δεν το περίμενα π... μου, <συλίμου> δεν το περίμενα. Συγά Εδώ βλέπουμε αιρετηρία ακόμα. Φέλος, Εδώ ακόμα το Πασόκ είναι σε κυβέρνηση και Δημοκρατία. Τώρα θα δείτε ότι ο Πρωθυπουργός σταμάτησε σε ένα περίπτωση του προσέφεραν και ένα παγωτό το οποίο το πήρε. Εδώ είναι στην είσοδο του εθνικού κήπου. Το βλέπετε τώρα στα πλάνα μας σκύβει και το παίρνει ε, ο κύριος Σαμαράς. Προχωρά ε, με το παγωτό. Πούμε ακόμα, θα κάνετε κανάλια στη Σαμαρά μέχρι τι εκλογέ. Όσο μπορούν. Όσο μπορούν, ναι. Όσο γίνεται. Επειδή έχω σταματήσει. Όσο έρχεται η ανάπτυξη. Ναι. Θα μεγαλώνει και τον γλύψιμο. Ναι, γιατί μεγαλώνει και η διαφήμιση. Έχω... Η συγκεκριμένη διαφήμιση. Έχω σταματήσει να παρακολουθώ το Wikipedia Edition και δεν είχα ιδέα για όλα αυτά. Τα άκουσα τώρα από την εκπομπή σα. Εντάξει, δεν το λε γλύψιμο. Ναι. Απλά. Έγινε περιγραφή ενό συγκεκριμένου περιστατικού. Ε, με αντικειμενικό τρόπο, όπω πάντα. Έφτιαξε εκεί η ομάδα αλήθεια, αποφάσισε να κάνουν ένα δρόμενο. Και το κάνανε το δρόμενο. Όπω επίση. Πήραν έτσι. ένα τυχαίο, έναν τυχαίο περιπτερά που έκανε εδώ. Δο... Δηλαδή, τη μέρα που αποφάσισε ο Σαμαρά να βγει με το πόδι έξω, βόλτα, να φανεί ένα από εμά, βρέθηκε ένα περιπτερά που του χάρισε ένα παγωτό και δεν του το πέταξε στη μούρη. Νήπω θα το δούμε στην τηλεοπτική έρημο φρένεια τη Δευτέρα. Ναι. Βρέθηκε μια γκομενίτσα εκεί πέρα να του τυμπέσει, τύπου... Λέει, και πέραν Το μου, Να τον μαζέψει, να τον πάει στα Μιγδαλέζα, να τον λιτσάρουν οι άλλοι. <Και>, κάτι, κάτι, τέλο πάντων. Νο. Ήταν αυτό, αυτό το δρόμενο έτσι εκεί έφτιαξε η ομάδα αλήθεια. Μια, μια αυθόρμητη στιγμή. Ποιο έκανε σκηνοθεσία, δεν ξέρω. <σχαιρή> και εκεί ήταν <σχαιρή> να δει και αυτέ οι πουρνέ, <σχαιρή> οι κάμερε να είναι έτοιμε. Τι <σχαιρή> <ρε, Η> τύχη <σχαιρή> και αυτή. Δηλαδή, βγάζω το καπέλο στα αυθόρμητα συνεργεία ειδήσεων. <σχαιρή> Όλο τυχαίω ήταν εκεί να καταγράψουν τα αυθόρμητα περιστατικά. Τι ζωή και αυτή του Σαμαρά, Big Brother. Τον παρακολουθούν σε κάθε καλή του στιγμή. Να κάνουμε και μια πρόταση Αν θέλετε να δείτε μια πραγματικά πολύ καλή ταινία Πάρα πολύ καλή ταινία όμως Με τα όσα έχουν συμβεί στη Γιουκοσλαβία Στη Σερβία ε, Στη Γιουκοσλαβία γενικότερα Να πάτε να δείτε στο Άστι, μόνο εκεί παίζετε Τις διασταυρούμενες ζωές Διασταυρούμενες ζωές Ο Εμφυλίος το 1993 Στις σερβοκρατούμενες περιοχές Τι επίπτωση έχει αυτό Ο πόλεμος, ο Εμφυλίος, όλο αυτό το τεράστιο στην καρδιά Ευρώπη. Με συμμετοχή πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα δυστυχώς, τη επίσημη Ελλάδα, τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό στι ζωέ των ανθρώπων. Καταπληκτική, ωραία σκηνοθεσία, φοβερέ ερμηνείε, συγκινητική όσο πρέπει, ρεαλιστική πολύ περισσότερο. Στο Άστι δεν ξέρω για πόσο καιρό θα παίζεται. Είναι εκεί στην Κοραή, ένα ωραίο κινηματογράφο που το παλεύει με νύχια και με δόντια. Πολύ ωραίε ταινίε, με κόστο από ό,τι φαίνεται. Όσο κρατήσει, πηγαίνετε να τη δείτε, δεν θα χάσετε καθόλου. Τώρα, ακολουθεί μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Πρώτοι του σήμερα. Και βεβαίω η Κατερίνα είναι και το βράδυ, κάθε βράδυ 8 με 10 στο Real. Θα λέει τα δικά τη και θα συνομιλεί και με ακροατέ σε όλη την προεκλογική περίοδο που αναμένεται μάλλον να είναι και μακρά. Εμεί σα αποχαιρετούμε το βράδυ. Εμεί έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στι 10 παρα 10 με τον Παλούρδο και τα άλλα παιδιά. Γεια σα και καλό υπόλοιπο ημέρα. Θέλω να μου λύσει κάτι, Ρε Αποστολή. μου λίγο κάτι, Σαββαρά. Σου μιλάω. Πες μου λίγο κάτι. Τώρα εσύ με όλα αυτά τα οποία βλέπει, εσύ έχεις, Και δεν σου πλάκα τώρα. Πόσοι άνθρωποι με ψυχοσωματικά καθημερινά υπάρχουν στον κόσμο, Δεν σου λέω του ανθρώπου μόνο που αυτοστονούν. Εγώ είμαι 25 χρονών και έχω κρίση φανικού εδώ και δύο χρόνια. Ζω μόνο μου και ζω για τα λέω πάλι και συγκινούμε, αλλά σου λέω ρε πόσο Να αν θα ζωά. Εντάξει, το σύμωμα προσαρμότω, το... τη ζωή μου, όλη να την αντιμετωπίζω έτσι, αλλά δεν γίνεται φίλου. Γιατί κοιμούνται όλοι, ειλικά σου μιλά. Εργάζομαι σε μια εταιρεία για 50 ευρώ με συμβάσει φύκλεσ και τρίμινε εδώ και δύο χρόνια. Ήμουν ένα άνεργο πίσω αυτά τα δύο χρόνια και ζούσα μόνο μου και δεν μπορούσα να, να, να φάω ένα φάει την εβδομάδα. Και είχα την κοπέλα μου η οποία ερχόταν και μου δίνεκα να φαγητόσουμε και τρεπόνα. Δεν είχα αρχίσει να περπατήσω. Μαρέσει πώ περιγράφει την Ελλάδα του Σαμάρα. Καλαφιότα. Περιγράφει ακριβώ την Ελλάδα τη ανάγκη. Άπτυξη του πλεονάσματο του κοινωνικού μερίζματο όλο. Μα τι επιτυχία, τι ήσαξε τώρα. Κάνοντα χωρί, ποιο σκηνοθέτει αυτό το ωραίο κεντσάκι που κάνετε με το θυμό. Ποιο κεντσάκι. Αυτό το σκεφάκι ωραίο που κάνετε πω εσύ, τον, τον προσπαθούσε να τον πιθεί γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό τελικά το παραδέχθηκε. Καθόρη τη σκηνοθέτει. Μάσα και αυτό το σαμαρά που βγαίνει έξω και τυχαία είναι 10 κάμερε και του δίνουν παγωτάκι και κόμενο στην πέφτουν σωριδόν. Έτσι, το ίδιο ευθόριτον γι' αυτό. Έλα ρε φίλος Φωνάζανε ρε Αντώνη προχωρά Τι να φωνάξουν εδώ φωνάζανε τον Παπανδρέου στον Ιάνο Δεν φωνάξουν για τον Αντώνη που είναι και το σύστημα δικό του δεν Ξέρεις πόσους κόσμους είναι σε ανάγκη Θα τελειώσω λίγο Α, να Άκουσε λίγο να ακούσε Έγιε μου ρε τι θα πει δες και δεν ξέρω Άκουσε Αντώνη κα*** φωνάζανε ρε μα Λάθος ακούσατε. Α, αυτό. και βέφτε, στα μάτια, μάξερε, μα... να το έχει Και το παγωτό είναι σίγουρο ότι το έδωσε ο <laughs> περιπλάτη για να το φάει. Εγώ πιστεύω δεν ήταν για να το φάει. <χει> Αρχίζω και ξανααγαπάω την αστική δημοκρατία. Είχε σταματήσει να αγαπάει την αστική δημοκρατία, Ελιγάκι. Α, ah, γι' αυτό είσαι τα κάτω τη. Για πε. Διότι, κοίταξε, έχει ένα τρομερό πλονέκτημα. Το πώ ξεφτυχίζονται ανθρωπάκια σαν τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά. Αυτό <σίλια> είναι αστική δημοκρατία, Δεν ξέρω. Πώς... Από αυτού του αστυνομικού βάζει και το δημοκρατία μαζί. Έλα, ρε φίλε. Ρε, αγάπη μου, σε αυτό το έργο βλέπω να ξεφτυχίζονται τα ανθρωπάκια έστω για μια εβδομάδα. Ναι, ναι, μια χαρά την παίρνει. Θέλω να θυμίσω απλό. Και καλά θα κάνει. Ότι και το γιοργάκι του Παπανδρέου τον σταματάγανε συνταξιούχει στο δρόμο και του δίνει. Στου αρίζανε μισθού Α, Απλάβω. Τίποτα, δεν πιάνει μία οσαμαρά, ένα παγωτό πιάνει μόνο. Απράβο. Σε φτίλα εγώ το λέω. Προστά, επίση. Θέλ... Η τουρίστρια δεν δούκατσε κιόλα. Τι. τι, τι; Η τουρίστρια δεν δούκασε. Εκτό mm -hmm. καίμα ήταν καμιά παλιωπουζού τελευταία γιατί αυτέ του αρέσουν τρει γόμενε. Καμία τελευταία πραγούρια για εθνική τώρα το έριξε στην Αυστραλία. Μόνο έτσι έχει να έχει πει. Θέλω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 Δεν ξέρω, έχουν πολλά κοινά πάντω. Γιατί και ο Σαμαράσα που μακριά σε μακριά Α, μπράβο, ακριβώ. Επειδή βλέπω. Ο Γιώργο δεν νομίζω ότι ήταν επικοινωνιακό το θέμα. Τα έκανε μόνο του, ήταν αυθόρμητο. Ο Σαμαράσα είναι αυτό το στιμένο ας πούμε, του επικοινωνιολόγου που τάξε το ευχαριστίαζε το ίδιο. Ήταν ξένο. Άλλο ένα αυθεντικό μακριά. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τον αγαπάνε. Εγώ πούμε... Ναι, εγώ υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Γενικώ υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Το τι υπάρχει σε άνθρωπο είναι το είδο έχει μια ποικιλία μεγάλη. Κάτι Μην το συζητήσουμε ρε, τώρα γιατί το το οι άνθρωποι που είναι μονάχοι και που κάνουν το ένα που κάνουν το άλλο Αγαπάω τον άνθρωπο, αλλά ξέρει. Γενικώ? Ποιο κύλο τον αγαπάει τον άνθρωπο, δεν λέει κάτι αυτό. Σαμαρά, το Σαμαρά. Ξέρει γιατί? γιατί. Γιατί ο άντρο μου είναι 58 χρονών και μετά από 40 χρόνια που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, κατάφερε ο Σαμαράς να τον κάνει κομμουνιστή. Ε, δεν είναι να τον αγαπά, στρα παιδί μου. Είναι αυτό. Εδώ κατάφερε να φτάσει στη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά πολιτική άνοιξη. <laughs> αυτό... αυτό είναι το θέμα. Αυτό... Δεν κάνει τον άνθρωπο κομμουνιστή. Όλα λαό αποφασίσει αν το βράδυ των εκλογών θέλει να βγουν.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 Τη Νέα Ελλάδα που φτιάχνουμε. Αλλά και για να ανοικοδομήσει σε στέρεα θεμέλια μια Νέα Ελλάδα. Τη Νέα Ελλάδα των φυλακίσεων, με τις κρεμάλες, με τα ειδικά δικαστήρια. Η ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Ελλάδα.